Πού είσαι φόσ μου, που είσαι χαρά μου, γιατί με κατέλυψες και θλύβεται η καρδία μου, γιατί κρύφτηκες από μένα και από ψυχή μου, όταν ήλθε στην ψυχή μου κατέκαψε τι αμαρτίε μου. Έλα και τώρα στην ψυχή μου και κάψε ξανά τι αμαρτίε μου, που σε κρύβουν από σένα όπω τα σύνεφα τον ήλιο. Έλα και δώσε μου με τον ερχόμό σου χαρά, γιατί αργείς, κύριε, βλέπει πώ θα λεπτή η ψυχή μου και αναζητό με δάκρυα. Αυτά τα λόγια του Αγίου Σιλουανού σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί εκφράζουν τον πόθο και τον πόνο κάθε ανθρώπινης ψυχής είτε το γνωρίζει είτε όχι ακόμη και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει στην ουσία ψάχνει τον Θεό απλώς τον ψάχνει με λάθος τρόπο και αστοχή η σαρακοστή την οποία διανύουμε και κάθε σαρακοστή είναι μία δυνατότητα και ένα ταξίδι αναζήτηση, αναζήτηση αυτή τη χαρά που δεν φθίνεται. Δεν είναι μια ατομική προσπάθεια για να βελτιωθούμε σαν χαρακτήρε, ούτε να αυτοδικαιωθούμε, είναι ένα ταξίδι επόδεινο αναζήτηση τη αλήθεια. Όλη μας η ζωή είναι αναζήτηση αυτή τη αλήθεια που δεν φτίρεται και δεν θα πανάτε. Λέει, ο Κύριο, λέει η Γραφή «Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συν χάρη». Αυτοί που θα ζητήσουν τον Κύριο θα βρουν χάρη. Αυτός ο οποίος ζητεί τον Κύριο και ακόμα και όταν δεν τον έχει συναντήσει στην ουσία τον αγαπά. Όταν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει ουσιαστικά αυτό είναι πίστη. Γιατί η πίστη είναι δώρο του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό, ουσιαστικά ενεργοποιεί τον πόθον που έβαλε ο Θεός στον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος μυστικά ψάχνει αυτόν τον αγαπημένο. Όμως, πώς να αγαπώ έναν Θεό που δεν γνωρίζω, άλλο πιστεύω στον Θεό και παραδέχομαι τον Θεό και άλλο γνωρίζω τον Θεό. Πολλές ψυχές που μπορούν να συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας και ακολουθούν και ακολουθούμε μια πνευματική πορεία νιώθουμε έναν κόπο εσωτερικό μια αίσθηση ακίδίας το ότι δεν έχουμε ανάπαυση, δεν έχουμε χαρά η καρδιά λοιπόν είναι απαιτητική δεν γελιέται εύκολα αν ο άνθρωπος δεν χύνει χώρος αποκάλυψης και φανέρωσης της αλήθειας δεν ησυχάζει με εξωτερικά σχήματα και τύπους με να κάνει ο άνθρωπος, νηστείε να κάνει να ακολουθήσει το τυπικό της εκκλησίας αν όμως δεν έχει καρδιά καρδιά αναπαυτή, δεν έχει συναντήσει δεν, εγευτεί, δεν έχει γευτεί τη χάρτη του Θεού ο άνθρωπος δεν είναι αναπαμμένος έτσι λοιπόν είναι απαιτητική η καρδιά μας θέλουμε έναν ζωντανόν Θεό η καρδιά μας το απαιτεί ακολουθούμε μια εκκλησιαστική πορεία ακολουθούμε το μέρο το τυπικό της εκκλησίας αλλά η καρδιά μας δεν έχει ανάπαυση δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα ο Θεός στην καρδιά μας γιατί άλλο να θεωρώ ότι πιστεύω στον τον Θεόν διανοητικά και άλλο να έχω εμπειρία της αγάπης του Θεού να γνωρίζω τον Θεόν έτσι λοιπόν έχουμε έναν πόθον για τον Θεόν για τον άγνωστον ακόμα Θεόν αλλά αυτό μας ξεπερνάει πως να γνωρίσω τον Θεό ο Θεός με ξεπερνάει έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει έναν πόθο που εκπλήρωσή του μοιάζει να γίνεται ανέφικτη αυτός λοιπόν ο πόθος όταν δεν σβήσει τον άνθρωπο αλλά μένει ενεργοποιημένο, παρόλο που ψάχνει αυτό που είναι ανέφικτο πως να κάνει να συλλάβει τον Θεό πως να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μας αυτό λοιπόν συντρίβει τον άνθρωπο τον διαλύει Ποθώ λοιπόν τον Θεό, ποθώ την αλήθεια, αλλά οι δυνατότητες μου είναι ανεπαρκείς. Πολλές λοιπόν ευαίσθητες ψυχές που αναζητούν μια έντιμη σχέση με τον Θεό, που θέλουν μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, που να ξεπερνάει τις διανοητικές επινοήσεις έστω θεολογικές, κλονίζονται από το γεγονός ότι δεν είναι αισθητό παρόν ορατός ο Θεός στη ζωή του. Έτσι λοιπόν διέρχεται ο άνθρωπος μια υπαρξιακή κρίση λέμε πιστεύω εις τον Θεό μα πού είναι ο Θεός λέμε ο Θεός είναι αγάπη μα παίρνω μια ζωή μαύρη γεμάτη προβλήματα τέτοια προβλήματα που σκανδαλίζουν το λογισμό μου δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι αυτός ο Θεός είναι Θεός αγάπης αυτή λοιπόν την κρίσιμη στιγμή που κλονίζεται ο σε εσωτερικά που θέλει κάτι ζωντανό που δεν αρκείται στο τυπικό έχει, επιλο... έχει τρει επιλογέ. είναι οδηγηθή στην οδόν της αμαρτίας των ειδώνων και των μεριμνών για να ξεχαστεί, να ικανοποιήσει με έναν λαθεμένο τρόπο αυτή την άπειρη επιθυμία του Θεού για τον άπειρου, ή επιλέγει μια τυποποιημένη θρησκευτική ζωή, ομολογώντας πίστη, όχι για την εφορέα στις αποκυκαλυμμένης αλήθεια, αλλά δα, γιατί δεν έχει την ταπεινή αναδρία να ρισκάρει για μια άμεση ζωντανή σχέση με τον Θεό. Επειδή πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, Υπάρχει όμως και μια τρίτη επιλογή ο άνθρωπος να τα βάλει με τον Θεό να αναζητήσει τον Θεό ή λοιπόν ο άνθρωπος θα ακολουθήσει μια θρησκευτικότητα που δεν θα είναι ζωντανή ακολουθώντας τα βέβαια σχήματα για να νιώθει ότι είναι καλά ο ίδιος και να εξασφαλίσει έναν παράδεισο τον οποίο όμως δεν έχει υποψιαστεί ποτέ εις ζωή του ή θα μείνει από οτιδήποτε ψεύτικο, Πον, πονεμένος, περιμένοντας και υπομένοντας να φανεί το φως Αν αποδεχθούμε αυτόν τον πόνο, της προσδοκίας του Θεού Ο Θεός που ακούσαμε να γίνει ο Θεός μας και ο Θεός όλων των αδελφών μας Αν υπομένει ο άνθρωπος αυτών των πόνων αρχίζει η διαδικασία του πνευματικού του τοκετού Της πνευματικής του γέννας ο πόνο λοιπόν να αναζητάς την αλήθεια που σε ξεπερνάει, μας ξεπερνά ο Θεός, πώς να τον δούμε αυτόν τον Θεό, πώς να συλλάβουμε αυτόν τον Θεό, μα εγώ θέλω τον Θεό, ξέρω ότι τίποτα άλλο δεν ικανοποιεί την ψυχή μου, λοιπόν τι έκανε ο Θεός, μου βάλε κάτι στην ψυχή μου που να με ξεπερνάει, γιατί το κάνει αυτό ο Θεός. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζητά την αλήθεια που τον ξεπερνά, ξεκαθαρίζει το τοπίο της εσωτερικής του ύπαρξης. Βλέπει που είναι ο στόχος, απλοποιούνται τα πράγματα μέσα του. Ένα έχει αναγκενός δε στη χρία, είναι επικεντρωμένος σε αυτό. Ο πόνος λοιπόν, ο έντιμος πόνος για αυτή την αλήθεια, τι κάνει στον άνθρωπο, αποβάλλει ότι ψεύτικο, ότι υποκριτικό, οποιοδήποτε σύστημα, κοσμικό ή θρησκευτικό, που δεν έχει Χριστό μέσα του. Είσαι λοιπόν μπροστά στο γεγονός του θανάτου, είναι μπροστά ο θάνατος και μας μένει αναπάντητος Και δεν μπορεί να παραμυθιαστεί Η ψυχή του ανθρώπου Αν δεν νικηθεί ο θάνατος Μέσα μας Αν δεν γίνει ζωντανός ο Χριστός Αν δεν γίνει ο προσωπικός μας Θεός Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη στιγμή Δεν τίθεται στον άνθρωπο το ζήτημα Αν είναι καλός ή κακός Ηθικός ή ανήθικος Αλλά πού είναι ο Χριστό, Πώ μπορεί να γίνει ζωντανός ο Χριστός στη ζωή μου Πώ νικέται ο θάνατο. Αυτό είναι το ερώτημά μα. Όταν λοιπόν δεν απαντιέται αυτό το ερώτημα και δεν κάνουμε νυπομονή, φτιάχνουμε τα προσωπία μας για να φανούμε δυνατοί και ζωντανοί. Αλλά είμαστε εν τέλει νεκροζώντανοι. Ο άνθρωπος προσπαθεί να υποκαταστήσει αυτή την αναπηρία του υπαρξιακή, ότι είναι κενός μέσα του με τον αφανή παντοδύναμος εις στον κόσμο, σε όποιον χώρο και αν είναι. Προσπαθεί να φανεί επιτυχημένος. Αλλά ο ορθόδοξος, ο χριστιανός, είναι ο αποτυχημένος. Αυτός δηλαδή που αρνείται οποιαδήποτε κοσμική δόξα. Τη βδελίσσεται, δεν τον γεμίζει, δεν τον τρέφει. Και αρνείται εκούσε αυτή τη δόξα. Εκούσε γίνεται αποτυχημένος. Εκούσε γίνεται αδύναμος. Και αυτό το κάνει ο πόθος του και του για το ενός δε στιχρία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι απλά η ημών των χριστιανών η αμαρτία μας αλλά το ότι δεν δώσαμε προσδοκίες στον εαυτό μας να συναντηθεί προσωπικά με τον ζωντανόν Θεό και δεν τον αναζητούμε. Η αμαρτία μας είναι αυτή ότι δεν πήραμε στα σοβαρά την ύπαρξή μας. Ό,τι ο Θεός είναι για τον έσχατο των αδελφών, για τον κάθε ένα, ο κάθενας που ήρθε στην ύπαρξη, είναι καλεσμένος, είναι κλιτός του Θεού, είναι καλεσμένος να γίνει Άγιος. Δηλαδή να έχει κοινωνία με τον Θεό, να μετέχει στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτήν την έλλειψή μας, μας βολεύει να κάνουμε... Κάποιες εξωτερικές ασκήσεις τις περισσότερες φορές με ψυχοαναγκαστικών τρόπων για να νιώθουμε ήσυχοι με τη συνείδησή μας ο Ορθόδοξος όμως είναι αυτός που επιλέγει να ασκηθεί στον πόνο της αναζήτησης του Θεού τι να κάνει δηλαδή να φέρει στην επιφάνεια αυτών των πόθων και των πόνων της καρδιάς του να εξομολογηθεί και να πει ότι η καρδιά μου είναι κενή είναι κουρασμένη, είναι απομονωμένη η καρδιά μου τι σημαίνει κουρασμένη καρδιά αυτή που, δεν, που κουράζεται και από την ίδια την χαρά αυτή που κουράζεται και από τις ίδιες τις επιτυχίες έχει θλίψη ο άνθρωπος και ταλαιπωρείται του ικανοποιείται το πρόβλημα γεύεται χαρά και τον κουράζει και αυτή η χαρά δεν έχει ησυχία ο άνθρωπος είναι μόνος, είναι απομονωμένος Άγιος λοιπόν δεν είναι ο αναμάρτητος αλλά αυτός που σεβάστηκε την κλίση του, αυτή την κλίση που μας έδωσε ο Θεός Δεν θα βρούμε λοιπόν ανάπαυση χαράν Και δεν θα βρούμε ανάπαυση και χαράν αδαπάνητη Αν δεν γευτούμε προσωπικά την παρουσία και την αγάπη του Θεού Αλλά πως μπορεί ο άνθρωπος να βρει τον Θεό Τι γίνεται, θα ανακαλύψω τον Θεό Προσπαθώ να, όσο προσπαθώ να ανακαλύψω τον Θεό, τόσο κρύβεται ο Θεός από εμένα. Όσο προσπαθώ να αποδείξω στον άνθρωπο για την παρουσία του Θεού, τόσο κρύβω τον Θεό από τους ανθρώπους. Γιατί πολύ απλά ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Σε ποιον αποκαλύπτεται ο Θεός? Αποκαλύπτεται εις τον συντετριμένον άνθρωπον. Αυτός που σηκώνει τον σταυρών του το σταυρών του ότι είναι κενός και θέλει να αναπαυτεί ο άνθρωπος Η αποδοχή λοιπόν του πόνου μας του πόνου της απουσίας του Θεού είναι το πρώτο βήμα Η παραδοχή ότι μου λείπει ο Θεός και δεν είναι καλά Όταν κανείς υποκρίνεται ότι είναι καλά είναι ένας ψεύτης Η συνήθεια που λέμε στην Εκκλησία είμαι καλά γιατί ο Θεός με αγαπά αν δεν είναι ένα βιωματικό γεγονός είναι μια απάτη. Η παραδοχή ότι μου λείπει ο Θεός και δεν είμαι καλά είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ποιο είναι. Εντάξει, μου λείπει ο Θεός. Αλλά πώς θα βρω τον Θεόν; Το δεύτερο βήμα είναι η ταπείνωση ότι δεν θα ανακαλύψω τον Θεό. Με το νου μου, με τις δυνάμεις μου. Αλλά θα μου αποκαλυφθεί ο Θεός. Και τι θα, τι θα κάνω για να μου αποκαλυφθεί ο Θεός. Πρέπει να εκτοπίσω όλα τα εμπόδια που δεν αφήνουν τον Θεό να γίνει ορατός στην καρδιά μου. Γιατί ο Θεός δεν κρύβεται από κανένα Είναι ορατός ο Θεός Η αδυναμία δική μας Τι λέει στη μεταμόρφωση Καθώς η δύναμη, Η δεκτική ικανότητα του ανθρώπου Η δύναμη όρασής του Η δυνατότητα όρασής του Είναι αυτή που τον κάνει να βλέπει τον Θεό Τι λέει και ο Κύριος μας Μακάρι καθαρή την καρδία Ότι αυτοί τον Θεόν Δηλαδή να καθαρίσουμε την καρδιά μας να εκτοπίσουμε τα εμπόδια που δεν μας αφήνει να δούμε τον Θεό ποια είναι τα βασικά εμπόδια είναι ο υπερήφανος νους και η σκληρή καρδία είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια όταν ο Κύριος μας επιτρέπει θλίψεις στη ζωή μας όταν επιτρέπει έρωτα τη χάρη Του να πέσουμε σε σφάλματα και αμαρτίες σημαίνει ότι κάποια κρυφή περηφάνεια κρύβεται κάποιο κρυφό εγωισμός που παίρνει ίσως τη μορφή της καινοδοξίας, της λατρείας της ανθρώπινης κοσμικής δόξας. Τα λάθη μας λοιπόν, οι αστοχίες μας, η θλίψη μας, η αρρώστια μας, η ταλαιπωρία μας μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά σε αυτή τη διαδικασία. Εφόσον ο άνθρωπος αποφασίσει να μετανοήσει και όχι απλά να μεταμεληθεί μεταμελούμε τι σημαίνει, κλείνομαι στην ενοχή μου θλίβομαι για το λάθος μου αυτό δεν είναι εξομολόγηση δεν είναι μετά ένα τραυματισμένος εγωισμός που έχει φθαρεί η εικόνα του εαυτού μου στον εαυτό μου και στους άλλους είναι η θλίψη μου γιατί γκρεμίστηκε το είδωλο του εαυτού μου η αληθινή μετά είναι να συνειδητοποιήσω ότι εκτροχιάστηκα ότι ψάχνω αλλού την χαρά ότι έχω πιστέψει και έχω προσδοκίσει ότι αλλού είναι η πηγή της χαράς Μετανώ λοιπόν θλίβομαι ότι προσέβαλα την κλίση μου, τη σχέση μου με τον Θεό. Θλίβομαι γιατί απομακρύνθηκα, έγινα απομονωμένος από τον Θεό. Αρνήθηκα τον Θεό. Προσέβαλα αυτή τη σχέση, προσέβαλα την δυνατότητα που μου έχει δώσει ο Θεός. Αλλά και ταυτόχρονα χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί ακριβώς έχω έναν Θεό που τα παραβλέπει όλα. Που τον νοιάζει ένα πράγμα... Πώς να βρει τον τρόπο να γίνει ορατός εις στη ζωή μου. Και διαπιστώνουμε ότι αν εγώ θέλω μία φορά να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μου, άπειρες φορές θέλει ο Θεός να γίνει ορατός εις τη ζωή μας για να έχουμε ανάπαυση. Έτσι λοιπόν έχω μια αίσθημα, ένα αίσθημα θλίψης και χαράς, θλίψης για την κατάντια μου, αλλά και έκπληξης για την αγάπη του Θεού που δεν ασχολείται με την αμαρτία μου ασχολείται πως να γίνει ορατώσεις στη ζωή μου πως να με αναπαύσει είναι αυτός ο πράο και ταπεινός στην καρδία που τον κάθε άνθρωπο όλη αυτή λοιπόν η διεργασία της αναζήτησης είναι στροφή προς τον Χριστό και αλλαγή προτεραιοτήτων η στροφή μου λοιπόν προς τον Χριστό που θεωρώ ότι αυτό είναι το ζητούμενό μου μου διαμορφώνει και άλλες προτεραιότητες στη ζωή και άλλον τρόπο σκέψεως άλλον τρόπο αισθήσεως των πραγμάτων άλλες προτεραιότητες δηλαδή αυτό είναι η μετάνια. η μετάνοια τι κάνει στον άνθρωπο μαλακώνει την καρδιά του ανθρώπου και τον αναπτύσσει στο ήθος τη ελεημοσύνης αν ο Θεός ερχόταν και μας αποκαλύπτετο όταν ακόμα δεν είμαι όριμη, δηλαδή συντετριμμένη, θα παθαίναμε ζημία. Ο Απόστολος Παύλος, τι γίνεται, είχε σκόλοπα δια την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και όταν ο Θεός ετοιμάζει κάποιον για κάποιαν κλίση, για κάποιον δώρο, τι κάνει, επιτρέπει κάποιαν αδυναμία, κάποιον σκόλοπα για να καταλάβουμε ότι όλο είναι της χάρητος, τίποτα δικό μα. Ποιους επιλέγει ο Χριστός για μαθητές του, τους αγραμμάτους αλείς, αυτού να χαριτώσει για να δει ο κόσμο και να πει μα ποιοι αυτοί οι αγράμματοι έχουν αυτή τη χάρη, άρα τι είναι αυτό που συμβαίνει, δεν είναι δικό τους, δεν είναι δικό μας ποιο είναι του Θεού, τι κάνει ο Θεός, μονοδορέες δίνει στον άνθρωπο, γιατί εμείς δεν τις δεχόμαστε γιατί δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού, αμφισβητούμε την αγάπη του και πιστεύουμε στη δική μας δύναμη έτσι λοιπόν, α, δεν συντριευτεί ο άνθρωπο και καμφθεί, και η πρώτη του συντριβή είναι αυτό το κενό που έχουμε. Ότι ο Θεό μπορεί να είμαι θα να λειτουργούμε, να είμαστε χριστιανοί, αλλά ο Θεό να μην είναι ενεργός στην καρδία μα. Αυτή η ψύχρανση, αυτή η άρση τη χάρη του Θεού, αυτή η ερημία που φαίνεται μία μη γόνιμος κατάσταση, μία ξηρότερη πνευματική, ίσω είναι η πιο γόνιμη κατάσταση του ανθρώπου, αν την σηκώσει. Και αναζητεί τον Θεό και ψάχνει μία ανάπαυση, και είναι γόνιμη γιατί είναι η ώρα του το και τούτο, όπω είπαμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και η αφορμή που θα αποκτήσει ο άνθρωπο ευαισθησία. Αν ο άνθρωπο δεν συντριβεί σε αυτόν τον πόνο και δεν αποκτήσει την ευαισθησία του μικρού παιδιού, δεν μπορεί να συμπάσχει με κανέναν άνθρωπο. Η φιλανθρωπία του είναι ένα στήρο ανθρωπισμό που θέλει αναγνώριση και ικανοποιήσει μια καλή εικόνα. Έτσι λοιπόν. Η μετάνοια είναι η στροφή μας στον Θεό και μας εισαγάγει στο το τη της Η ελεήμων καρδία είναι η καλύτερη συνθήκη για να γίνει ελκυστική η καρδιά από τον Θεό. Η καρδιά μας, η αμαρτία μας λοιπόν και η ανάγκη μας για τον Θεό μας γεννά πια ευαισθησία. Να λέγω πλέον ότι δεν ζητώ τον Θεό μου, ζητώ τον Θεό μας εν σχέση με τον αδελφό μας πλησιάζουμε τον Θεό όταν λοιπόν όπως λέει και ο Αβάς Ισάκ ο Σύρος ότι σμικρύνεται η καρδιά από το περίστευμα της ελλημοσύνης και δεν μπορεί να υποφέρει ή να ακούσει ή να δει να γίνεται η παραμικρή βλάβη ή κάτι λυπηρώνει στον κόσμο όταν λοιπόν γκρεμιστεί το είδωλο του εαυτού μας και κάθε είδωλο του κόσμου και γίνουμε συντρίμια από τον πόθο μας για την αλήθεια και μείνουμε προσευχόμενοι προσμένοντας το ανέφικτο μια άλλη γνώση θα ανατείλει μέσα μας όταν ο πόνος μας μας κάνει να αρνηθούμε τη δύναμή μας την αρετή μας, τα δικαιώματά μας και αποκτήσουμε την ευαισθησία του μικρού παιδιού και θελήσουμε το καλό και του εχθρού μας τότε με τρόπων μυστικών θα φανερωθεί αυτός για τον οποίον και από τον οποίο υπάρχουμε. Ο απογυμνωμένος άνθρωπος γίνεται δέκτης του Θείου Φωτισμού και εισέρχεται στην Θεία Αγάπη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, εκεί λοιπόν που κουράζεται ο άνθρωπος με τη ζωή του, του φέρονται όλα νιαρά. Όταν λοιπόν ανατείλει η γνώση του Θεού, το φως του Θεού στην καρδιά μας, τότε γίνεται διάφανος ο άνθρωπος. Τότε η προσευχή λειτουργεί και ενεργεί μόνη τη και διαπιστώνει ο άνθρωπος τότε ότι όλα είναι Χριστός Το, τα υλικά μου αγαθά ο σύντροφός μου ο αέρας όλα είναι μία παρουσία του Χριστού και είναι μία παρουσία Χριστού και νιώθει ο άνθρωπος οτι αποκτούν μια εμπειρία αυθαρτοποιήσεως δηλαδή γίνονται αλήθεια δεν φθήρονται, δεν πέφτουν στην την λίθη αποκτούν μια, ένα νόημα μέσα στην πορεία της αιωνιότητος ο κόσμος λοιπόν Εμεί οι άνθρωποι δεν έχουμε τόσο ανάγκη από κηρύγματα, αλλά από τη μαρτυρία ότι ο Θεός είναι παρόν και μας αγαπά. Αυτό το μεταδίδει η καρδιά που κοινωνεί του Θείου ελέους και όχι ο έξι νου που μπορεί να κατανοεί και να αναλύει. Ο Αβά Ισακ συνεχίζει και λέγει: Τι είναι καρδία Ελεήμων, είναι να καίγεται η καρδιά υπερόλη τη κτήσεω ήγουν υπέρ των ανθρώπων και των πτηνών και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος που από την ενθύμηση και την θεωρία του ρέουν από τα μάτια του ελεήμονα ανθρώπου δάκρυα. Είμαστε λοιπόν χαμένοι μέσα στα κενά μας και τις θλίψεις μας και φοβισμένοι περιμένουμε να περάσει ο χρόνος. Αυτή είναι η μεγάλη μας αμαρτία, αυτή η παθητικότητα που δείχνει άρνηση, είναι το μεγάλο μας λάθος. Η σαρακοστή είναι μία θλίψη, αλλά έχει μία δυναμική. Είναι μία κίνηση του ανθρώπου στον τον Είναι μία ελπίδα ότι ναι θλίβομαι κατανίσομε, πληγώνεται η καρδιά μου. Είναι κενή η καρδιά μου, αλλά έρχομαι και καταθέτω αυτή την πληγή μου στον άγνωστον ακόμα εις εμένα προσωπικά Θεόν για να γίνει ο προσωπικός μου Θεός, να γίνει ο Θεός όλου του κόσμου. Ο Κύριος λοιπόν είναι έτοιμος να αποκαλυφθεί και στον ελάχιστον αδελφόν. Η πείρα τον αγίων μας μας το βεβαιώνει. Ο Άγιος Σιλουανός τονίζει κάπου αλλού. Η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται τον θάνατον και νομίζει πως ο Κύριος δεν θα τη συγχωρέσει τις αμαρτίες. Αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον Κύριον και πόσο πολύ μας αγαπά. Ακόμη και να πλησίασε ο θάνατος πίστευε ακράδαντα πως μόλις που αρακαλέσεις αμέσως θα λάβει την άφεση. Τι είναι αυτό λοιπόν που λέει η Εκκλησία μας, είναι αυτό που λένε οι Αγίοι μας. Ποιο ότι και ο τελευταίος άνθρωπος στο έσχατον όριο τη της κακίας να έχει φτάσει, την τελευταία στιγμή της ζωής του, μπορεί να συγχωρεθεί και να ζήσει το πανηγύρι της παρουσίας του Θεού. Ποια είναι η ανδριά ψυχή, αυτή, η ταπεινή ψυχή, ποια είναι η ταπεινή ψυχή, αυτή που δεν καταβάλλεται με τις αμαρτίες της. Αυτή που δεν καταβάλλεται με τα λάθη τη. Ποιος καταβάλλεται με τα λάθη του Ο κενόδοξος, ο εγωιστής Και λοιπόν πρέπει να παιδευτούμε σε αυτό το παραμύθι Να φύγει η κενοδοξία από την καρδία μας Και να εμπιστευτούμε τον Χριστό Μπορεί λοιπόν ο κόσμος να ελπίζει Όχι γιατί μπορεί να έχει σπουδαίους άρχοντες ή ποιμένες, Που θα του λύσουν τα προβλήματα ή επειδή θα γίνουν ανακαλύψεις που θα του βελτιώσουν τη ζωή. Αλλά επειδή έχουμε Θεόν Πατέρα και συντετριμμένους χαμένους αδελφούς, τους Αγίους μας, οι οποίοι εξαφάνισαν τόσο τον εαυτόν τους, ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως ο Θεός στη ζωή τους. Ποιος είναι ο Άγιος λοιπόν, αυτός που καθημέρα κενώνεται, συντρίβεται, εξαφανίζεται, γίνεται ο πτωχός. Ποιος είναι ο πτωχό αυτός που όταν έχω έναν πόθο και μια αγάπη ξεχνώ τα υπόλοιπα, τα αφαιρώ και ενώνομαι, αδειάζω από αυτά, δεν έχω στόχους πλέον, δεν έχω... Δεν έχω ανάγκη για επιτυχίε. Είμαι έξω από το σύστημα, αλλά σέβομαι το σύστημα, σέβομαι του θεσμού, σέβομαι του ανθρώπου. Αλλά άλλο αγγίζει την καρδιά μου, άλλο ξέρω ότι θα με λυτρώσει, άλλο θα νικήσει τον θάνατο. Λοιπόν, η Ορθόδοξα Εκκλησία αυτό θέλει να μαρτυρήσει: την νίκη του θανάτου, την παρουσία ενό ζωντανού Θεού. Και για να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα, για να μπούμε σε αυτό το πράγμα, χρειάζεται να ξεφύγουμε από το τυπικό και να δούμε ότι αυτό το τυπικό τη έχει μία νοσία έχει μία στόχευση είναι ένα σκητικό φρόνημα που αποσκοπεί στο να αδειάσουμε από τα εμπόδια μας να καθαρίσουμε την καρδιά μας και να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον πόθο που έχουμε ανάγκη αυτός λοιπόν ο πόθος είναι που μας κάνει να νιώθουμε ανάξιοι ποιος είναι ο άξιος και ο ανάξιος αν πείσω τον εαυτό ότι είμαι, ότι είμαι ανάξιος ενθυμούμενο στη ζωή μου δεν θα πιστώ ίσως και πολύ. Αν όμω δω ότι η αίσθηση αξίου και αναξίου είναι αυτού του ανθρώπου που έχει ζωή ή δεν έχει ζωή. Τι σημασία να είμαι κάπως άξιος, έχω τον Χριστό μέσα μου. Λοιπόν αυτή είναι η αίσθηση της αναπηρίας μας. Είναι αυτή η αίσθηση της αξιότητάς μας. Ότι αισθηση τη νεκροί ακόμα. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν συνειδητοποιήσει αυτή την αναξιότητά του και στρέψει με υπομονή. Τη, τη ζωή του προς τον Θεό και είναι προσευχόμενος αν ο άνθρωπος έχει πόνο και το ότι περπατάει είναι προσευχή και όταν κοιμάται είναι προσευχή και όταν τρώει είναι προσευχή αν ό,τι κάνει το συντροφεύει αυτός ο πόθος του ενός δεστιχρία της αλήθειας που δεν μπορεί να, να ανακαλύψει ο άνθρωπος αλλά μόνο αποκαλύπτεται σε αυτό λοιπόν το φρόνημα περιγράφει και ένα σύγχρονος συγγραφέα όντως το λέγει σε ένα του έργο και όλους θα τους δικάσει και θα τους συγχωρήσει. Και τους καλούς και τους κακούς και τους σοφούς και τους ταπεινούς. Και όταν θα έχει τελειώσει με όλους, τότε θα γυρίσει και σε μας. «Ελάτε κι εσείς θα πει, Ελάτε μεθίστακες! Ελάτε αδύναμοι! Ελάτε εντροπιασμένοι! Και εμείς θα βγούμε όλοι χωρίς να ντραπούμε και θα σταθούμε μπροστά Του! Και Εκείνος θα πει «Είσαστε γουρούνια!» Έχετε τη μορφή και τη σφραγία του ζώου, όμως ελάτε κι εσείς και θα υψώσουν τη φωνή τους οι σοφοί και θα υψώσουν τη φωνή του οι σόφρονες. Κύριε γιατί τους δέχεσαι αυτούς και θα πει τους δέχομαι σοφοί, τους δέχομαι σόφρονες γιατί κανείς τους δεν θεωρούσε τον εαυτόν του άξιον αυτής της τιμής. Και θα μας απλώσει το χέρι και εμεί θα πέσουμε στα πόδια Του και θα κλάψουμε και όλα θα τα καταλάβουμε. Κύριε Ελθέτου η Βασιλεία Σου.